του Radio Music Heaven. Καλησπέρα σα είναι η κοπομπί εξ και ο Mike Μουκλάβερ είναι στο μικρόφωνο του σταθμού είναι κυριακή ή 20 Ιουλίου σήμερα. Αν έχετε κάποιο ηλία, ηλιάνα ή κάποιο από τα παράγοντα ονόματα να το ξέρετε γιορτάζουν σήμερα, να του πείτε χρόνια του ε, πολλά. Και μου θυμήθηκα αυτές τις μέρες μια παρεμία που πάει κάπως έτσι λέει του προφητή ε, ηλιό αλλάζει, γυρίζει ο, ο καιρό αλλιώ. Κάπω έτσι το θυμήθηκα γιατί ο καιρό μα κάνει τα κόλπα του, βροχέ και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει καταρακτόδη ε, μα χάρασαν την καλοκαιρινή, ε, αν όχι τη διάθεση, τουλάχιστον το καλοκαιρινό μα ε, σκηνικό. Το κακό είναι πω αυτέ οι καλοκαιρινέ βροχέ αφήσαν πίσω του, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μα. Μια φοβερή γρασία, μια ζέστη και έτσι εδώ στο στούντιο την να σου κάνει και ο μικρός ανεμιστήρας που έχουμε και παρά το αέρακι που φυσάει φέρνει γρασία από τη θάλασσα και είμαστε λίγο, δε, όπως ονάνε, εντάξει, καλοκαίρι είναι, μη θέλουμε και πολλά να δούμε κάποια στιγμή θα έπρεπε να μεταφέρουμε τις εκπομπές στο μπαλκόνι αλλά αυτό για τεχνικούς λόγους όπως λέμε δεν είναι ακόμα Δικτώ. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω η βροχή να μη σας χάλασε πολύ τα καλοκαιρινά σας σχέδια ε, έτσι και λιώσω αυτές οι καλοκαιρινές μπόρες, αυτό είναι, μπόρα είναι, θα βρέξει, θα ξεδιμάνει, θα περάσει την άλλη μέρα ε, πάλι θα είμαστε με τον ολίωμα και με τη ζέστη μας το καλοκαίρι συνεχίζει, ας ελπίσουμε έτσι. Κάθεκτο, μου θυμίζει εδώ και πολλά χρόνια, το καλοκαίρι του 2002, έτσι τον Ιούλιο, ε, το δεύτερο μισό του Ιουλίου είχε φύγει συνέχεια με βροχές Κάνει τον κύκλο του ο καιρός τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται. Ε, καλό είναι να αφήσουμε λίγο τους, ε, ειδικά αυτή την εποχή, να αφήσουμε λίγο τους τεχνικτούς ρυθμούς που επιβάλλουμε στη ζωή μας και να μπορούμε βέβαια να τους επιβάλλουμε και στη φύση και να ακολουθήσουμε λίγο ε, τους ε, ρυθμούς της φύσης. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο τραγούδι, σε ένα πρώτο κομμάτι και θα συνεχίσουμε με τη θεματολογία μας. Η Παναγιά τα πέλαδα κρατούσε στή της, της συγκινώ την αμορβό και τα λατά παιδιά της Η Παναγιά τα παιδιά κρατούσε στη πόδια της Της συγκινώ την αμορβό και τα λατά παιδιά της ε, εσύ, τζι -τζι, κι αμαγγελή κι η ώρα καλή Σωϊόζυ, εγώ sì, μοντε μαγί. Σι, σε σι και σι, σε σι και σι, σι και σι, σι Si, σι, και σι, si, σι και σι, σι και σι, sì. Πίσα τους κιμόνες ακουγας φύρισε και βγει να μην γοργόνες από το μυστικό του νερού και πίσα τους κιμόνες ακουγας φύρισε μουρού και βγει να μην γοργόνες. Que sí και sí και sí φο βασά σωωζ και sí και sí και sí και sí Τα τζιτζίκια. Και εγώ μεσά του Αγίου. Στι σπουδέ τα μυρίκια. Σαν του παλιού θαλασίου. Και συ και συ και συ ο βασιλιάς ο Ιωσήφ. Σαν τα GG και λοιπόν ακούσαμε την ερμηνεία του Μιχάλη Βιολάρη. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ελίτη και όσοι παρακολουθούνται τι εκπομπέ, ε, μάλλον θα υποψιάζετε ήδη πω το, η μουσική επένδυση τη εκπομπή σήμερα θα είναι αφιερωμένη ως το Μιχάλη Βιολάρη αν και το αξίζει, αλλά στον Οδυσσέα Ελίτη. Σήμερα όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι σε στίχους του, του μεγάλου Έλληνα ποιητή του Οδυσσέα Ελίτη. Βέβαια μεγνωρίζουν με γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι η πίεση δεν είναι το φόρτε μου, το ομολογώ, δεν ντρέπουμε από πίεση, δεν ασχολούμαι, δεν διαβάζω ιδιαίτερα. Έτσι, εντάξει, είναι υποκειμονική θα έλεγα οι λόγοι, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορώ να αναγνωρίσω μια την καλή ποιήση όταν τη δω και όταν μάλιστα είναι και τόσο όμορφα μελοποιημένη όπως το μεγαλύτερο μέρος της ποιήσης του. Ε, Ελίτη είναι εξαιρετικά όσο έχει μελοποιηθεί, είναι εξαιρετικά μελοποιημένο. Ε, δεν μπορώ παρά να υποκληθώ και εγώ σε αυτή τη μεγάλη μορφή. Έτσι ε, λοιπόν, όλα τα σημερινά τραγούδια είναι αφιερωμένα στο νέο, ε, θα είναι του συστήματο του Οδυσσέα. Ε, Ελίτη για να ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητάμε όμω εμεί ε, για τα βιβλία μας Το καλοκαίρι ε, λόγω τη να χρησιμοποιήσουμε έτσι μια πιο αρχαιοπρεπή έκφραση, προσφέρεται για να ξεφύγουμε από τα συνθισμένα και αν σκεφτούμε κανείς ότι στη χώρα μας το σύνηθες είναι να μη διαβάζουμε και να βλέπουμε τηλεόραση, καλό είναι να πάμε στο αντίθετο τώρα, το καλοκαίρι. Να κλείσουμε λίγο την τηλεόραση και να βγούμε στο μπαλκόνι μας, δεν βγάλουμε τη τηλεόραση στο μπαλκόνι, έτσι, ε, το βλέπω συχνά αυτό. Καλό να μην τη βγάλουμε την τηλεόραση στο μπαλκόνι, να πάρουμε ένα βιβλίο και να καθίσουμε στο μπαλκόνι και αν θέλουμε κάτι να ακούμε, γιατί να μην έχουμε το ραδιόφωνο μας και μάλιστα ένα διεδεκτικό ραδιόφωνο σήμερα σήμεριν μέρα όπως το Radio Music Heaven είναι πανεύκολο να το έχουμε στο μπαλκόνι μας ε, λίγο πολύ ένα smartphone να το πω και εγώ έτσι ή φορητός υπολογιστής ή ένα tablet υπάρχουν και μπορείτε να συντονιστείτε στο Radio Music Heaven και κάθε βραδάκι ε, οι φίλοι οι παραγωγοί εδώ πέρα έχουν εξαιρετικές ε, εκπομπές αλλά και το πρωί μπορείτε να εγκοίτες σε επαναλήψεις σε επιλογές από τις εξαιρετικές αυτές εκπομπές του σταθμού και Μπορείτε να τρέξετε και στις έτοιμες της ηχογραφής του σταθμού στο φόρμα μας. Οι περισσότεροι από του έχουν μια ευρία επιλογή από τις ε, ηχογραφήσεις τους και η οποία μπορεί να συντροφεύσει την κάθε σας ε, ώρα. Έχω παράδειγμα σκάρει προχθές, ήμουν στο μπαλκόνι, ε, προχθές είναι το βράδυ, στο μπαλκόνι άκουσα τον φίλο μας τον Τέος, ε, και την εξαιρετική εκπομπή του. Είχα συνδέσει και το... Ε, τάμπλετ στο ηχοσύστημα Google και οι γείτονε, μια χαρά, το ίδιο έκανα και την τετάρτη ή με τη λιαία. Χάνει βέβαια την ευκολία του chat βέβαια γιατί αυτό ο καταραμένο ο flash player δεν συνεργάζεται τόσο καλά με τι φορητέ συσκευέ όπω ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και την οποία τη συνιστώ Αλλά ε, και ένα βιβλίο να μα συντροφεύσει θα είναι. Ό,τι καλύτερο. Ε, και εγώ βρήκα την ευκαιρία. Ε, έχω διαβάσει, διάβασα κάποια, ε, ολοκλήρωσα μάλλον το βιβλίο που ήθελα για τον, ε, που διάβαζα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή. Περισσότερα ε, γι' αυτό θα σας πω αργότερα. Τελείωσε ένα άλλο βιβλίο που μου είχε, ε, που μου είχε μείνει στη μέση και το ολοκλήρωσα. Και τώρα διαμάζω κάποια πράγματα από ένα εξαιρετικό βιβλίο αναφορά που τη να έχω. Ε, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας του πρώην Ελιά, ελληνικού, και λογο, ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου που ευτυχώς, ε, έχει κλείσει αυτό βέβαια, Ευτυχώ τι εκδόσει ανάλαβε το μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής τράπεζ, Τραπέζης συγγνώμη, και δεν χάθηκαν αυτέ οι εξαιρετικέ εκδόσει. Σε κάποια επόμενη εκπομπή θα κάνουμε βέβαια ένα πιο εκτεταμένο φιέρωμα στα, στα που λέγω βιβλία αναφοράς, βιβλία δηλαδή που δεν είναι λογοτεχνία να τα διαβάσουμε, να έχουν μια ιστορία, βιβλία τα οποία ε, υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας και τα οποία ε, τα συμβουλευόμαστε κατά τα ή μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες ε, οι οποίε. Ε, αυτό είναι επιστημονικές ή και όχι και αυστηρά ε, επιστημονικές. πάση περιπτώσει, θα μου πείτε μα βρήκες και σύ ανάγνωσμα για καλοκαίρι ε, τι να κάνουμε; αυτό είναι ε, ο καθένας είπαμε είναι το τι θεωρία ελαφρύ, το τι θεωρεί κατάλληλο για την κάθε στιγμή είναι τελείως ε, προσωπικό ε, θα έλεγα. Ε, και έχουμε συζητήσει και παλιότερα, ευκαιρία να το ξαναπούμε τώρα, ότι το, αν υπάρχει κατάλληλη διάθεση για να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο, ε, σε όσοι έχουν έχει, έχουν γίνει και έχει τύχει να συμμετέχω ή να παρακολουθήσω, ε, εκεί καταλήγει τουλάχιστον το συμπέρασμα το δικό μου, είναι ότι είναι καθαρά υποκεμηνικό Άλλοι ε, δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλία τα οποία είναι εκτός σε εισαγωγικά της διάθεσής τους. Παραδείγμαστε δεν μπορούν να διαβάσουν ε, ένα βιβλίο Λυπητερό να το πω έτσι στενόχωρο όταν είναι και οι ίδιοι ε, στενοχωρημένοι. Άλλοι θέλουν τελείως το αντίθετο, θεωρούν ότι έτσι θα καταλάβουν καλύτερα ένα βιβλίο. Ε, μάλλον δεν επηρεάζει το καθόλου η διάθεσή τους, ε, δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή ε, του βιβλίου, πώς θα σιωποιούνται τελείως να διαβάζοντα βιβλίο. Έτσι καταλήγω εγώ ότι είναι ένα υποκειμενικό Θέμα τι βιβλίο ταιριάζει στον καθένα και στην κάθε στιγμή. Ε, βέβαια θα είναι δύσκολο να έχεις ένα βιβλίο μεγάλου σχήματος των 400-500 σελίδων ε, στην παραλία. για αυτή τη δουλειά υπάρχουν... Άλλου σχήματο βιβλία. Αν με δηλαδή, το καθαρά πρακτικό του ζητήματο, κατά τα άλλα ε, δεν μπορώ να βρω κάποιους ε, περιορισμούς Και άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο πνεύμα δεν υπάγεται, ε, αν δεν θέλει το ίδιο. Ε, δεν υπόκειται σε περιορισμούς Είναι εκ τη του Ελεύθερο Ελεύθερο να στοχάζεται Ελεύθερο να φαντάζεται Ελεύθερο να δεξιδεύει ε, Εμείς οι ίδιοι είναι που το περιορίζουμε Το δένουμε ε, Δεν το αφήνουμε να εξερευνήσει Επομένως ε, η πρόταση είναι Αφήστε τα πρέπει Όσον αφορά το τι θα διαβάσετε ή το τι δεν θα διαβάσετε, αφήστε το πνεύμα σας, αφήστε τη διαστησή σας αν θέλετε, ελεύθερη να επιλέξει και το πολύ πολύ, αν δεν σας αρέσει, απλά το σταματάτε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας, καλοκαιρινό και αυτό, πάλι από τον Οδυσσέλητη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Όλα τα πήρε το καλοκαίρι λοιπόν Στιγμούς πάντοτε του Οδυσσέα Ελείται ένα πολύ όμορφο Ίσως λίγο μελαγωγικό για κάποιους Αλλά ναι, το καλοκαίρι ίσως έχει και μία ε, Όλα τα πήρε, όλα τα έσβησε Ξέρετε δεν είναι αυτό που λέω πολλές φορές ε, Ότι είναι αυτό το α, απόλυτο φως της Μεσογείου ε, Βγείτε, εγκατάφετε ενώ να βγείτε 3-4 ώρα το μεσημέρι Εντάλλα που λέμε ε, λαϊκά. Βλέπει αυτό το φως που γίνεται σκοτάδι. Που λέω όπως το λέω. Αυτό το φως που είναι τόσο έντονο που δεν μπορείς να δεις τίποτα. Και είναι σαν να σε στο μισοσκότο. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι μα, όλο αυτό το φως με τον αέρα. Ε, ξεχνάμε ειδικά στο Αιγαίο. Αυτού τους ε, ανέμους που φυσάνε και όχι μόνο έτσι και σε άλλες περιοχές έχουμε τους υποσχυκούς ανέμου εδώ έχουμε το μαΐστρο που φυσάει κάθε μεσημέρι με τον αέρα με τη ζέστη, με το φως που τα σβήνει τα παίρνει όλα ε, τα... τους δίνει ένα τέλος θα λέγαμε όπως τα χόρτα που ξεραίνονται και όλα μπαίνουν και περιμένουν ε, το φθινόπωρο να αναζωογονηθούν Είδατε, μένω και εγώ σε ποιητική διάθεση. Με πάση περιπτώσει, όλα τα πήρε το καλοκαίρι λοιπόν. Για να μας ελπίσουμε θα μας αφήσει κάτι. <Σ1> <χε> λοιπόν, έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ε, ολοκλήρωσα και ένα βιβλίο το πιο το συστήνω ανεπιφύλακτα επιφύλακτα σε όσους θέλουν να μάθουν πέντε πράγματα περισσότερα, σε όσους θέλουν να έχουν λίγο να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το θέμα του πώς παρουσιάζεται η επιστήμη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πως ε, χρησιμοποιείται ε, η, η κατ' όνομα η για να διεφημίσει να προμοτάρει ή σαμέρο προϊόντα ή σαν μέρο ενό ε, lifestyle και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο Μιλάω για το βιβλίο Κακή Επιστήμη Bad Science τα αγγλικά, του Ben Goldacre Είμαι συγγραφέος ο οποίος ε, δεν διστάζει να ε, ξεμπροστιάζει, να το πω έτσι, αυτό είναι ένας όρο, ένα σωρό ε, δίθεν επιστήμονε και δίθεν επιστημονικέ ανακαλύψει, δημοσιεύσει, οτιδήποτε βρίσκουν το δρόμο τους στα φύλλα των περιοδικών, των εφημερίδων, στι εκπομπέ τη τηλεόραση, του ραδιοφώνου και φυσικά στα μεριάδε ιστολόγια, ιστοσελίδε και δε σημασέβεται του διαδικτύου. Ε, ξεχωρίζει στο βιβλίο του ε, προσπαθή τουλάχιστον ο συγγραφέας να μας μάθει να ξεχωρίζουμε τι είναι πραγματική επιστημονική έρευνα και τι είναι μια ψευδεπιστήμη και φέρει ε, εκτός από τα ε, πολλά που γράφει για το ποια είναι τα συστατικά, αλλά που μας μαθαίνει έχει και πληθώρα παραδειγμάτων ε, προς αποφυγή. Δεν ξέρω κατά πόσον ενδιαφέρεστε ή όχι για τα επιστημονικά θέματα, αλλά τουλάχιστον όσοι ε, από σας έχετε ε, μια, ένα ενδιαφέρον ή προβληματίζεστε για τον τρόπο για όλα αυτά που μας παρουσιάζουν, για όλα αυτά που μας ε, ε, λένε και κάπου βλέπετε ότι είναι δυνατόν έτσι είναι, σου είναι καλό είναι να διαβάσατε ε, αυτό το βιβλίο. Είναι αποκαλυπτικό σε πάρα πολλά πράγματα. Ε, δεν έχει πολύ τεχνική ορολογία. Αλλά έχει τεχνική ορολογία έχει, δοσμένη με απλό τρόπο. Αν μπορείτε να καταλάβει ε, ο καθένας, ε, συγγραφέα ε, δεν, ε, δεν υποκύπτει δεν υποπίπτει στο λάθος, ε, να κάνει το απλο απλοϊκό. Γιατί πολλές φορές στη, η κακού είναι στην υπεραπλούστευση και πολλές από τις τερατολογίες που διαβάζουν πολλές φορές στα διάφορα μέσα είναι προϊόν υπεραπλούστευση, υπεραπλούστευσης. Ο συγγραφεας λοιπόν εξηγεί απλά και όχι απλοϊκά πως πρέπει να είναι και που διαφέρει η πραγματική επιστήμη από όλα αυτά που παρουσιάζονται ως επιστήμη για διάφορους ε, σκοπούς, είτε για οικονομικούς σκοπούς, γιατί υπάρχει κάποιο προϊόν ε, από πίσω, είτε καθαρά από άγνοια, έτσι. Ε, Δεν ε, Η άγνια είναι ένας ε, μεγάλος εχθρός. Ειδικά όταν έχει άγνοια της άγνοιά σου. Ε, γι' αυτό μην ξεχνάμε και ε, το σου κράτη. Ε, το εν είδα, ότι ουδέν είδα. Αυτό είναι ε, το λέμε και πολλέ φορέ δεν στοχαζόμαστε λίγο. Δεν σκέφτομαστε λίγο τη σημασία του. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το να παραδεχθεί την άγνοιά σου, όπω και το άλλο πολύ μεγάλο, να παραδεχθεί το λάθο σου, είναι από τα Πιο βασικά βήματα που μπορείς να κάνεις για να γίνει πιο σοφός, για να γίνει καλύτερος, για να προδέψεις ως άνθρωπος. Αν δεν γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις, αν δεν παραδέχεσαι ότι έχεις άγνοια κάποιων πραγμάτων, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πέφτεις σε λάθη. Και δυστυχώς πολλοί, πολλούς οι άγνοιά τους και οι που συνοδεύει την άγνοια, του οδηγεί δογματισ... το δογματισμό στο φανατισμό και στο δογματισμό επί των θεσεών τους και αντιλαμβάνεστε πόσο κακό μπορεί να είναι αυτό, το βλέπουμε ακόμα και όχι σε... και, στις... και στις κοινωνίες και στην πολιτική και σε όλα βλέπουμε πόσο κακό κάνει ο δογματισμός φανταστείτε στην επιστήμη που η επιστήμη ε... πρέπει είναι και πρέπει να είναι το αντίθετο του δογματισμού. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ για όσου ε, μπορείτε να ε, έχετε πρόσβαση, ε, ψάξτε να βρείτε το βιβλίο του Ben και Κακή επιστήμη! Ε, θα σα ε, πιστεύω θα σα ικανοποιήσει. Ένα άλλο βιβλίο που βέβαια δεν εξετάζει τόσο πρακτικά αλλά δεν μας δίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, τη σημασία μας διδάσκει της, πραγματικά τη σημασία της επιστήμης είναι και το ε, ε, αντίστοιχο βιβλίο του κάρλ Σάγκαν, τον κάρλ Σάγκαν, τον μεγάλο αυτό ε, που έκανε αφιέρωσε όλη του τη ζωή του στην προσπάθεια διάδοσης της επιστημονικής γνώσης. Ε, Πολλοί από εμά μεγαλώσαμε με τη σειρά κόσμος. Τώρα έχει γυριστεί όπως είπα και πρόσφατα προβλήθηκε και στην Ελλάδα η νέα σειρά κόσμος και το γνώμη μου δεν φτάνει την πρωτότυπη. Εν πάση περιπτώσει έχει γράψει ένα βιβλίο που παρομοιάζει την επιστήμη με ένα, ε, με, ένα, κατήλι, με, ένα συνομ, με ένα κερί στο σκοτάδι. Ε, πραγματικά η επιστήμη το, είναι το μήνυμα όλου του βιβλίου του Καλασσάγκαν ότι η επιστήμη είναι το φως που διώχνει τα σκοτάδια της αγνοιάς μας. Είναι το φως που μας συντροφεύει σε αυτό το δύσκολο κόσμο που βρισκόμαστε σαν ανθρώπινο είδος και ζούμε. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι και θα συνεχίσουμε μετά. Από ειστολισμένο να Έλα, Πρίσκε και κύριε, Λέω και αγορό, Βέλιο, Δρέλο, Βαπόρη, Δρέλο, Βαπόρρο. Όλου μα ταξιδεύει, Βέλιο, Ξαμε, Γύλιου, Καπετάλη. Okay. Το τρελοβάπορο, λοιπόν, φαντάζομαι γνωστός σε όλους, αγαπημένο τραγούδι, νομίζω είναι δύο οι Συλλογές ε, Μελοποιημένης Ποίησης του Ηλίτη Το Ένα είναι το, ο δίσκος Θαλασσινό ε, Τριφίλι Και ο άλλο ο δίσκος Ο Ήλιος Ιλιάτορας ο... Αν δεν κάνω να με συγχωρήσετε Εγώ κυρίω με τα βιβλία μου ασχολούμαι <laughs> Όχι τόσο μέσα με διορθώσουν οι φίλοι που ασχολούνται περισσότερο με τα, με, με τα μουσικά Λοιπόν, ε, είπα προηγουμένως για τα βιβλία που διάβασα και συστήνω εγώ. Τώρα βέβαια θέλετε να διαβάσετε για επιστήμη και θέλετε να διαβάσετε κάτι πιο... Ε, Πώ να το πω, κάτι πιο λογοτεχνικό, υπάρχουν ε, πάρα πολλά. Ε, μην ξεχνάτε πω και ο φίλο μα εδώ και μέλο μα ε, ο Ροφαίο, κατά κόσμο ο Γιώργο Μπιλίκα, έχει εκδώσει συλλογέ του με δικήματα φαντασία στι εκδόσει συμπαντικέ διαδρομέ. Και μια και το καλοκαίρι είπαμε, κάνουμε και το πρόσφατο είναι ευκαιρία να διαβάσουμε και κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε λίγο από τα συνδεσμένα. Ε, πιστεύω ότι εξίζει τον κόπο ε, Αν βρείτε τα βιβλία ε, Ρίξτε μια ματιά ε, Μπορεί και να σας αρέσει Εγώ μόνο πιστεύω ότι θα σας αρέσει Δεν θέλω όμω να προκαταβάλω κανέναν Βέβαια έχω και άλλη μια πρόταση Πιο, πώς θα το, το πω, ερετική, Θα έλεγα πιο ναι, πρωτότυπη Όσοι έχετε και ρεκετοί έχετε Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης, άλλωστε ε, ε, ε, για να μας ακούτε όλο και κάποια σχέση με υπολογιστές ε, θα έχετε είτε είπαμε ήταν υπολογιστή στο σπίτι είτε ένα φορείτο είτε ένα smartphone κάτι θα έχετε πάντως μια και είστε ακροατές μας εκπέμπουμε μέσω διδικτύου με το ξεχνάμε ε, εγώ θα πρότεινα και τι ιστορίε του κουτσοχωρίου μας. Ναι, βέβαια. Τι απίθανε αυτές σύντομες βέβαια, έτσι δεν είναι Σύντομε ιστορίε που ακούγονται στην εκπομπή φίλες μας, μα, τη καλή μα φίλη, τη Σίλια. Κάθε Τετάρτη βράδυ με τα χρόνια έχουν μαζευτεί ένα σωρό ε, τέτοιε ιστοριούλε. τις οποίε πολλέ από αυτέ όχι όλες ακόμη, αλλά πολλέ από αυτές τις έχει συγκεντρώσει το πρώτο μέρος, το έχει συγκεντρώσει σε ένα εύχριστο και βολικό αρχείο. Μπορείτε να μπείτε στο φόρουμ του Music Heaven να κατεβάσετε το αρχείο και να το έχετε μαζί σας και να διαβάζετε έτσι είναι ότι πρέπει. σύντομέ ιστοριούλες, με άλλε θα γελάσετε, με άλλες θα προβληματιστείτε, άλλε είναι περιπεδιώδεις, εν πάση περιπτώσει θα βρείτε... Γλικό έραση τεχνικό πάντα για το καθενά από εμά. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για όσου δεν είστε δεν μπορείτε δεν παρακολουθείτε τακτικά την εκπομπή. Ε, να διαρρίξετε μια ματιά σε αυτές τις ιστορίες και γιατί όχι μπορείτε να παρακινηθείτε και να συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το όμορφο ε, στο χώρι που λένε και τα κορίτσια και εγώ θα πρότεινα να ακούσετε και την επαιτειακή εκπομπή που έκανε η Σίλια στο μουσικό της εκπομπή της λέγεται μουσικό νεροδρόμιο έτσι, όχι κουτσοχώρη κουτσοχώρη έχει να κάνει με τις ιστορίες λοιπόν, και έτσι τα πρώτη να ακούσετε σαφώς την επαιδευτική εκπομπή θα καταλάβετε πολλά πράγματα και θα εκτιμήσετε ακόμα περισσότερο αυτές τις ε, συλλογέ ιστοριών και ε, Πραγματικά πιστεύω ότι εξίζει τον κόπο. Είναι ότι πρέπει για σύντομα, όμορφα αναγνώσματα. Μερικές είναι και ε, θα σε ε, εκπλήξουν με την ε, πρωτοτυπία τους. Με τι άλλο δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω πλοκέ να, να το πω έτσι. Ε, τι λέγαμε τώρα και τι λέγαμε προηγουμένω. Α, ναι, για την επιστήμη, για το βιβλίο του Κάρλο Σάγκαν, σα είπα. Ε, α, ε, συζητούσαμε και το, το βιβλίο που είχα διαβάσει. Σι είχα πει ότι φέτο θα προσπαθήσω να διαβάσω κάποια βιβλία που σχετίζονται με τα 100 του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ε, δεν έχω ολοκληρώσει όλα όσα θα ήθελα να διαβάσω. Είναι πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, πιστέψτε Όμω, ε, έχω διαβάσει ε, τουλάχιστον τα βασικά που ήθελα να διαβάσω τα έχω ολοκληρώσει έχω μια καλή εικόνα ε, έτσι λοιπόν η, θα σας το λέω από τώρα η επόμενη εκπομπή ε, 27 την Καίκη, 27 Ιουλίου ε, θα είναι ολόκληρη αφιερωμένη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ε, τώρα δεν ξέρω σε άλλου αυτό θα ακουστεί ε, σαν ανακοίνωση, σε άλλου σαν προειδοποίηση. Μερικοί θα το κλάβετε σαφώ πώ θα προειδοποιήσει να μείνετε μακριά λέει, από τα ραδιοφωνά σα. Τέλο πάντων, σε όσου αρέσουν τα ιστορικά, να το πω έτσι, θέματα στι εκπομπέ, πιστεύω θα σα αρέσει η εκπομπή που ετοιμάζω για την επόμενη Κυριακή. υπόλοιπη εντάξει, μπορείτε να ακούσετε κάποια από τι ηχογραφημένε του σταθμού ε, εκείνη την ώρα όμως θεωρώ ότι πρέπει ένα τέτοιο αφιέρωμα να το κάνω άλλωστε το κοινό του σταθμού μας νομίζω ότι είναι ε, Τέλο Τέλος, αν δεν μου αρέσει το ο όρος, το κοινό μας δέχεται, είναι δεκτικό σε τέτοιες προτάσεις και αρκετές φορές έχει στηρίξει τέτοιες αναφορές και τέτοιες επιλογές. Να μην ξεχνάμε πως από τον Ξεκίνησα την εκπομπή, ε, δεν, ό, ό, όλοι με έχουν, όλα τα παιδιά του ε, έχουν μόνο καλά λόγια μου έχουν πει και με έχουν στηρίξει πάρα πολύ και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Να ξέχασα συγγνώμη με κάτι παράδειγμα, να καλύσει και την Ελένη που με ακούει φανατικά, έτσι, λοιπόν και... Τους υπόλοιπους κορατές, αν μας ακούτε, αφήστε ένα μήνυμα στο, στο και Παλή Επισκέπτες. Πείτε μας μια καλησπέρα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολες αυτές οι καλοκαιρινέ ώρες. Δεν πειράζει, γι' αυτό ανεβάζουμε τις Και μπορείτε να τι ακούτε σε όποια ώρα θεωρείτε εσείς καταλληλότεροι. Επομένω, ε, πάμε, στο, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και συνεχίζουμε μετά. Το οποίο θα με επιτρέψετε να το αφιερώσω και στη Σίλια. Το κοχύλι του Δεσέλιτ με τη φωνή τη Μαρία Βουμβάκη σε αυτή την εκτέλεση. Ε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι το παρατηρήσετε ότι τα τραγούδια τα μονοποιημένα, τουλάχιστον του ελίτη, η θάλασσα, τα θάλασσα θέματα, το καλοκαίρι είναι παρόντα παντού. Μην ξεχνάμε ότι τον του Αιγαίου, να το πούμε έτσι, τον έχουν χαρακτηρίσει. Ε, επί του ελληνικού καλοκαιριού, το σίγουρα, επί Λάδας και πολλά περισσότερα. Ναι, πραγματικά και εγώ οπότε ε, ακούγει ηλίτη, είναι καλοκαίρι, μεσογειακό καλοκαίρι μου έρχεται στο μυαλό. Ε, και είμαστε στη, έχουμε περάσει τη μέση του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου, ήταν τον Αγίον Κυρίκου και Ιουλίτης που τη μονεύει κάπου στους τοίχους του ποιητής θα πούμε αργότερα όταν έρθει η ώρα γι' αυτό όλα ήταν η μέση του καλοκαιριού και σήμερα όπως είπαμε με το προφητη Λία όσοι είχε οι Ηλίης, ε, και τα παράγωγα με ξεχάστε να του πείτε χρόνια πολλά τόσο να μην επαναλαμβάνουμε ε, για τώρα έχετε παιδιά και δεν ξέρετε, το καλοκαίρι δεν έχουν σχολείο και κοντά να σας τρελάνουν, δεν έχετε δυνατότητα να τα στείλετε μακριά σε κάποιο χωριό, σε κάποιους συγγενείς, παπούδες γιαγιάδες ή σε κάποια κατασκήνωση ή οτιδήποτε και αναγκαστικά είναι μαζί σας όλη μέρα. Ε, μπορείτε να μπείτε στο, στη φιλική μας στο σελίδα στο spoiler alert.gr όπου η καλή μας εισπυρού έχει ανεβάσει το πέμπτο επεισόδιο, το πέμπτο βίντεο με ιδέες για δημιουργική απασχόληση παιδιών. Υπάρχουν και άλλα, αλλά φέτος ανεβεί και το πέμπτο επεισόδιο. Εκεί πέρα λοιπόν μας προτείνει τρόπους που μπορούμε να περάσουμε κάποιε ώρε ευχάριστα με, με τα παιδιά μας. Ε, βέβαια, να προειδοποιήσω ότι αυτό προϋποθέτει η μεθοδολογία προτείνει η μεθοδολογία αυτή ε, προϋποθέτουν και τη δική μα συμμετοχή. Προϋποθέτουν και εμεί θα αφιερώσουμε κάποιες ώρες για να περάσουμε με το παιδί μας. Δεν είναι μεθοδολογία για να σε εισαγωγικά παρκάρουμε το, το παιδί και να μας αφήσει σύζυγος. Είναι για να Ασχοληθούμε και εμείς ε, μαζί, με, τα, μαζί με τα παιδιά να τους προσφέρουμε το χρόνο μας και μαζί με το χρόνο μας ε, να σου προσφέρουμε και γνώση. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να δείτε το, το βίντεο και να δείτε κι εσείς ε, όλοι αυτές τις μεθόδους. Ε, αυτές ε, οι μέθοδοι ε, ακολουθούνται και στην πρωτοβουλία Future Library, βιβλιοθήκες του που είναι μια δράση που κάνει διάφορες δράσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας 140 βιβλιοθήκες όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στη δράση Future Library Φέτος είναι η καλοκαιρινή εκστρατεία με φετινό σύνθημα ό,τι και αν σκέφτεσαι σκέψε το αντίθετο και αυτό είναι το κεντρικό θέμα να σκεφτούν τα παιδιά έξω από το καλούπι θα λέγαμε να έρθουν σε επαφή με το ορθό και το ανάποδο κατά κάποιο τρόπο και να, να ακονίσουν το μυαλό τους. Ε, στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται πάρα πολλές δράσεις κατά κύριο λόγο στις δημοτικές ε, βιβλιοθήκες. Ε, όπως είπαμε 140 ε, βιβλιοθήκες συμμετέχουν, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη την. Ε, Ελλάδα ε, υπάρχει η θεματολογία έτσι ε, να λιεύσω λίγο από αυτά που έχουν στο πρόγραμμα είχε, α, να πω ότι σε παιδιά διαφορών ε, ηλικιών ε, και συνήθως τα χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες πιο μικρά, μεγάλα είναι περίπου από 6 μέχρι 12 ετών τα παιδιά που συμμετέχουν αν δεν κάνουν λάθος ε, εν πάση μπορείτε να μπείτε υπάρχει και φυσικά το σχετικό στο σελίδιο futurelibrary.gr και μπορείτε να δείτε ακριβώς ε, τι γίνεται και φυσικά το πιο ωραίο και, και πρακτικό είναι να απευθυνθείτε στη δημοτική συμβληθήκη. Mm. Είναι μια στη βιβλιοθήκη της πόλης σας, δεν, δεν ξέρω αν παραίτητα θα είναι δημοτικές και άλλες βιβλιοθήκες, θα είναι και σε κάποια από τις βιβλιοθήκες λοιπόν όσο και είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς, μάθος και σε μια πρώτη επαφή ε, με τις βιβλιοθήκες. Και μπορεί να ανακαλύψετε και βιβλία που πάντα θέλετε να διαβάσετε, αλλά ποτέ δεν τα είχατε. Έτσι να λίγο από τα πράγματα από τα οποία από τα προγράμματα, τις δράσεις όπως λέμε που κάνουν έχουν α πούμε οι αντίθετοι κόσμοι της φυσικής και παρουσιάζουν διάφορα προσπαθούν να μάθω στα παιδιά κάποιες αρχές να το πούμε έτσι με φυσικά φαινόμενα, κάποιες φυσικές, συγγνώμη, φυσικά φαινόμενα ε, το σωστό και το λάθος, έχουν τη μέρα δράσει μέρα του σωστού και του λάθους έχουν τη δράση για το καθαρό και το βρώμικο, τη γη και τον ουρανό έτσι. Ε, τη δρά, έχουν μια δράση για πάνω κάτω, μπρο πίσω, οριστερά, δεξιά σε πιο μικρά παιδιά απευθύνεται αυτό. Έχουν διάφορες λοιπόν δράσεις και αν έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, παιδιά του δημοτικού κατά κύριο ε, λόγο, πιστεύω ότι είναι μια ε, πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τα φέρετε σε επαφή με τη βιβλιοθήκη, με τον κόσμο του βιβλίου και μέσα από αυτές τις ε, δράσεις να αγαπήσουν και το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη και ε, στη χειρότερη περίπτωση θα Περάσουν καλά με παιδιά συνομιλικά τους έτσι, και με τους ανθρώπους εκεί, με τις περισσότερες κυρίες, δεν ξέρω τουλάχιστον στην περισσότερες κυρίες που ασχολούνται είναι παιδαγωγή γνωρίζουν ε, το αντικείμενο, γνωρίζουν τα παιδιά και ξέρουν ε, πώς, θα τα, πώς θα τους κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Γενικά έχει... Μεγάλη επιτυχία από ό,τι έχω ακούσει, τουλάχιστον από όσους γνωστούς, ε, έχω μιλήσει, τουλάχιστον εδώ στη, στην πόλη μας ε, θέλει από, την, από τις πρώτες μέρες και όλα από ό,τι γνωρίζω οι θέσεις και την Δυστυχώ σε, σε περισσότερε βιβλιοθήκε λόγω των περιορισμών σε προσωπικό, σε μέσα κτλ. που θέλει μια προγραφή είναι περιορισμένο ο ε, αριθμό των θέσεων και από το από τι πρώτε μέρε καλύπτονται οι θέσει. Αν και προσπαθούμε το κάθε πρόγραμμα να το κάνουμε 2-3 φορέ για να καλύψουν όσο περισσότερα παιδιά μπορούν, πάντω ε, ποτέ δεν είναι αργά. Κάντε μια ερώτηση, περάστε λίγο, ε, ενημερωθείτε όσοι είχε παιδιά και γιατί όχι, υπάρχει και πάντοτε του... Και, του... και του χρόνου έτσι. Ε, ή και άλλες δράσεις οι βιβλιοθήκες δεν παραιορίζονται σε αυτό πολλές φορές ε, οι βιβλιοθήκες ε, οργανώνουν και δράσεις ε, ανεξάρτητα από κάποιο εθνικό πρόγραμμα μπορείτε να εμβριθούν και κάποιες τοπικές δράσεις που μπορεί να κάνει η και αλλες δρασεις οι βιβλιοθηκες δεν περιορίζονται σε αυτο πολλες φορες οι βιβλιοθηκες οργανωνουν και δρασεις ανεξαρτητα απο καποιο εθνικο προγραμμα μπορειτε να εμβριθουν και καποιες τοπικες δρασεις που μπορει να κανει η βιβλιοθηκη σας ή κάποιος ε, σύλλογος εκεί πέρα ε, πιστέψτε με αξίζει το κόπο ακόμα και αν εσείς ε, ε, ε, δεν, δεν είχατε την ευκαιρία να ασχοληθείτε ή να εμβαθύνετε έτσι στον κόσμο του βιβλίου, γιατί να μην το προσφέρετε ε, στα παιδιά σας ε, όπως έχουμε το άγχος να προσφέρουμε ένα σωρό πράγματα στα παιδιά που εμείς δεν τα δεν τα είχαμε ή οτιδήποτε γιατί να μην ε, τους προσφέρουμε και αυτό που είναι η σχέση με το να είναι ένα δώρο που θα τα συντροφεύσει ε, σε όλη του τη ζωή. Και ήταν νομίζω το καλύψαμε το θέμα ε, Πάμε στο επόμενο αγαπημένο τραγούδι Πάντοτε σε στίχους του Δησαελίτη Όπως είπα και στην Αγία της Εκουμπής, Και αυτό το αφιερώνω στην αγαπημένη μου Ελένη Βαραντούρη, εδώ πέρα, μια από τι κλασικέ φωνέ που έχουν ερμηνεύσει Είπαμε ελίτη. Είπαμε γιατί για την πρωβουλία, ε, τι καλοκαιρινέ δράσει τα πλαίσια του Future Library για όσου παιδιά και τι απασχολήσει που μα πρότεινε και η φίλη μα η από το Spoiler Alert. Λοιπόν, για να μην και πιάσαμε λοιπόν τα, τις φιλικές ιστοσελίδες και τα φιλικά blog, να δούμε λίγο τι γίνεται και να ξέρω πώς όπως σας παρακινηθήκατε σε προηγούμενες εκπομπές. Είχαμε πει για τη συνανάγνωση που, διοργανώνει το, που έχει διοργανώσει, έχει ξεκινήσει το ελληνικό fan club ε, της ε, Jane Austin, και είχαμε πει ότι είναι μία από τις πιο οργανωμένες ε, συνανταγνώσεις που έχω δει. Ε, Συγγνώμη, με να πω ότι η συνάγνωση αφορά το βιβλίο αίμα, την αίμα της Jane Austen ε, την προηγούμενη εβδομάδα, την ολοκληρώθηκαν την τέταρτη εβδομάδα και έχουν δημοσιεύσει την περιλήψη και φυσικά υπάρχουν και τα σχόλια στην, στην ιστοσελίδα. Στη, είπαμε τα όλη στη, τη συγνώμη, τα blog που αναφέρουμε στην εκπομπή. Που δεν είναι εύκολο να σημειώνετε από τον αέρα. Ε, μετά μαζί με την ηχογράφηση ανεβάζω και του συνδέσμους για να μπορείτε όσοι ακούτε, συγνωμή, ακούτε πρώτη φορά να μπορείτε να ανατρέξετε και να το δείτε. Βέβαια εδώ να προειδοποιήσω ότι όσοι έχετε σκοπό να διαβάσετε το βιβλίο αυτό, την αίμα τη δηλαδή, και δεν θέλετε να, να ξέρετε τι θα γίνει παρακάτω, θέλετε αποκαλύψει πλοκή, στοιχεία για την πλοκή, ε, να το πούμε έτσι, καλό είναι να μην διαβάσετε τι σχετικές αναρτήσει στο, ε, στο ιστολόγιο των φίλων του το, του fan club, συγγνώμη της Jane Austen γιατί ε, οι εξαιρετικές περιλήψεις που έχουν ανεβάσει και πέρα θα σα αποκαλύψουν και πάρα πολλά πράγματα και τα σχόλια που γίνονται στο βιβλίο ε, παρόλο αυτά όσοι μετέχετε και τυχαρινήσαστε και ακροτέ του σταθμού θα χαρούμε να μας πείτε τη γνώμη σας και την προσωπική σας εμπειρία για να τη μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους συνακροτές των αέρα και φυσικά όσοι έχετε περιέργεια και όσοι σκοπεύετε να διαβάσετε την αίμα είναι, μια πολύ καλή ευκαιρία τουλάχιστον να έρθετε σε μία επαφή μέσω από αυτών των σχολείων και των περιλήψεων με τον κόσμο της ε, Jane Austen και να δείτε και πώς διοργανώνεται και τι είναι μία συνανάγνωση. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τις, ε, πιο αναλυτικά για τις συναναγνώσεις και ε, πας περιπτώσει να πω δύο πράγματα ε, πάλι να θυμίσω, συνανάγνωση είναι όταν κάποια άτομα και τα άτομα μαζί συμφωνούν και διαβάζουν από κοινού με ένα προσυμφωνημένο ρυθμό, με ένα ρυθμό σελίδων κεφαλαίων, τον ίδιο ρυθμό, διαβάζουν ένα βιβλίο και ε, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, μέχρι εκεί που έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν, συζητούν γιατί έχουν διαβάσει μέχρι τώρα και γίνεται μία συζήτηση τώρα το τι ακριβώς συζητήσει, το βάθος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εξαρτάται από την ομάδα κάθε φορά τι θέλει να συζητήσει. φορέ φορές συζητήσει επικεντρώνονται γύρω από ιστορικά στοιχεία, αλλά επικεντρώνονται γύρω από χαρακτήρε, άλλες φορές γύρω στο το τι θα γίνει ε, μετά. Έτσι. Πάντως είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και πιστεύω αξίζει τον κόπο όσοι ε, ε, διαβάζετε και σα αρέσει το διάβασμα να δοκιμάσετε και μια συνανάγνωση μια φορά. Ε, βέβαια αυτή η συνανάγνωση τώρα τρέχει της JNOSTEN, ε, ποτέ δεν είναι αργά βέβαια, αν συντάξει για το τέλος, ε, αλλά ε, και στο και στο άλλο, στο που παρακολουθώ τακτικά στη στο φόρμα που παρακολουθώ τακτικά στη και εκεί πέρα ε, διοργανώνουν συναγνώσεις. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, τρέχουν όχι για τώρα, για το Σεπτέμβριο, έτσι προγραμματίστε από τώρα. γιατί το καλοκαίρι είπαμε είναι λίγο δύσκολη εποχή και η ώρα που νίκει η εκπομπή μα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Συνέμαμε συμμέρι, να το πω έτσι. Λοιπόν, ε, προγραμματίζονται σίγουρα ε, δύο συναναγνώσεις για Σεπτέμβριο. Ε, ένα είναι το βιλέτ της Μπροντέ, Μπροντέ είναι το Σεπτέμβριο και οργανώνεται και μία πρωτότυπη τουλάχιστον ε, δηλαδή, εγώ δεν έχω εντάξει μπορεί σε άλλους αφανή κοινότητα εγώ δεν το έχω ξένα ξανασυζ... συναντήσε οργανώνεται, θα οργανωθεί μία συνανάγωση της κοινή διαθήκης ε, όσοι έχετε ενδιαφέρον ε, για τα, για τη θεολογία, τη, τη θρησκολογία ε, ή έχετε απλή περιέργεια να δείτε τι έχουμε να σχολιάσουμε τι έχουμε να πούμε πάνω στην κοινή δευτεκή πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία ε, σε, ε, δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε τη λέσχη ε, να σα πω ότι ε, κατά καιρούς, ε, η θεματολογία της ε, λέσχης περιλαμβάνει τέτοια θέματα, τέτοιες συζητήσει που πραγματικά διαφέρουν ε, και αφήνουν το στίγμα τους και κάποιος που μπορεί να βρει ε, πραγματικά πάρα πολλά ε, στοιχεία και οι περισσότερες από τις ε, συζητήσεις ε, και τις ανταλλαγές απόψεων διακρίνονται για, για το πολύ υψηλό τους ε, επίπεδο και για το, ε, το πω, σχεδόν επιστημονικό τρόπο με τον οποίο ε, διεξάγονται. Ε, πραγματικά... Ε, χαίρομαι πολλέ φορές να διαβάζω τέτοιες ε, τέτοιου διαλόγους και παραθέσεις ε, Σε πολλά θέματα υπάρχει, τηρείται ένα πολύ ε, υψηλό επίπεδο και πραγματικά αξίζει το κόπο κάποιο να παρακολουθεί και αυτό το, και αυτό το φόρουμ για να ενημερώνεται ή για να διαβάζει απλώς για το, ε, να παίρνει θέσεις για βιβλία ή και να συμμετέχει και σε θα είναι ε, δεν ξέρω. Ε, φαντάζομαι όσοι όπως όλους ασχολείστε με τη μουσική σίγουρα κάποια στιγμή έχετε επισκεφθεί το forum του Music το musicheaven.gr. Και όσοι ασχολείστε με το βιβλίο πιστεύω κάποια στιγμή ρίξτε μια ματιά στη λεσική.gr. Πιστεύω θα βρείτε ε, πολύ ενδιαφέροντα ε, πράγματα χωρίς καμία διάθεση διαφήμισης έτσι που, ε, άλλωστε δεν έχουμε ε, ρασιτεχνικές είναι όλε αυτές οι προσπάθειες έτσι, κανένας δε, ούτε, ε, κανένα από τα σάιτα τα οποία αναφέρουμε εκτό προφανώς από τα σάιτα των εκδοτών έτσι αναγκαστικά ε, δεν, ε, δεν το κάνει σαν επάγγελμα να το πω έτσι όλοι το κάνουν ε, ασχολούνται με, για την αγάπη του ε, για το βιβλίο Δυστυχώ εδώ ο μας κάνει μας κάνει κόλπα. για να πάμε στο επόμενο τραγούδι έτσι να προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε Μαρία Φαραντούρη σε μελοποίηση του Ηλίτη μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη έχει μελοποίηση πάρα πολύ τον Θεσαιολίτη και ήταν το Μαρίνα φυσικά το πήμε Μαρίνα ε, ευτυχώς τα προβλήματα τα μόνο στο site του σταθμού και στο chat το flash player δεν μας τα λέει και πολύ καλά προβληματάκια και να κάνουμε ευτυχώς η μετάδοση ποτίδα δεν επηρεάστηκε επομένως όσοι μας ακούτε ε, συνεχίζουμε κανονικά ε, πολλοί από εσάς, ε, ειδικά όσοι στην νεότερη ηλικία, φαντάζομαι ότι σε επαφή με την ανάγνωση με, μέσα από τα βιβλία μας, από το μαγικό κόσμο του Χαριπότερ. Ήταν ε, τα βιβλία του Χαριπότερ, της Τζεούν Ρόλινγκ, ήταν ε, ένα εκδοτικό φαινόμενο έτσι, σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας και δημιούργησε μια έδωσε ε, όθηση αν θέλετε, σε μια νέα γενιά ε, αναγνωστών έκανε παιδιά που δεν είχαν, αλλά και μεγάλους που δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με το βιβλίο να τουλάχιστον να ένα μέρο της ε, λογοτεχνίας και ε, εκτός από αυτό βέβαια δημιουργήσε και πολλούς φανατικούς θα λέγαμε οπαδούς ε, της ε, σειράς και του μαγικού κόσμο που περιγράφεται στα βιβλία της έτσι λοιπόν ε, διάβασα πρόσφατα στο άλλο στο ιστολόγιο της ε, Αλίκης τη, Αλίκης στη χώρα των βιβλίων ε, ότι σχετικά με το νέο ε, θεματικό πάρκο υπάρχει στις Ηνωμένες ε, ένα θεματικό πάρκο ε, πόσο θεματικό πάρκο για να καταλάβετε λέμε Disneyland έτσι, ένα τέτοιο πράγμα, αλλά αφιερωμένο στον κόσμο του Harry Potter υπήρχε εκεί και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, άνοιξε και το δεύτερο ε, μέρος ε, του πάρκου αυτού που επέκτηνε το, ε, το Harry Potter, τον κόσμο του Χάρι εκεί και μπορούμε πλέον να περπατήσουμε και στη διαγώνιο. Ε, και στη διαγώνιο Αλέα ε, και να γνωρίσουμε όλα τα διάσημα κτίρια τα οποία υπάρχουν ε, εκεί πέρα ε, οι περισσότεροι τα ξέρετε βιβλία ε, μπορείτε να κάνετε διάφορα αν μπείτε στο ιστολόγιο της Αλίκης θα δείτε και πάρα, πάρα πολλές πληροφορίε και πάρα πολλές φωτογραφίες ε, που εντάξει και όσο δεν μπορούμε να πάμε οι φωτογραφίε είναι ότι καλύτερο ε, εντάξει, Όσοι μπορείτε να πάτε Ακόμα καλύτερο θα μου πει Μεταξύ Disneyland και αυτού τι να διαλέξω ε, Δεν γνωρίζω ε, Ο καθένας με τις ε, όλα, Ιδανικά όλα Και τη Disneyland και, και αυτό Μακάρν Μπορούμε σαν παιδί, να, να τα επισκεφτούμε Τώρα βέβαια Αυτό είναι μεγάλο υπουργικό γεγονός έτσι, Για να μην ξεκινούμαστε και με την αφορμή αυτή και έγινε, ακούστηκε πολύ, ε, η Rowling έδωσε άλλη μία ιστορία από τον κόσμο του Χαριπότερ στη ε, δημοσιότητα. Μία σύντομη ιστορία, έτσι με περιβαίνετε, δεν είναι κανονικό βιβλίο, μία ε, σύντομη ιστορία που ε, αφορά... Το, ε, τον κόσμο του Χάρι Πότερ. Ε, στην ουσία η ιστορία υποτίθεται ότι είναι ένα άρθρο από τη, ε, από τη δημοσιογράφο αυτή τη δημοσιογράφο που εμφανιζόταν στα βιβλία που έγραφε στον ε, θυμάμαι η ημερήσιο προφήτη ναι, έτσι λέγεται την εφημερίδα των Μάγων και ε, υποτίθεται ένα άρθρο με τίτλο «Ο στρατός του Νάμπλντζορ» Ε, επανασυνδέται στον τελικό του παγκόσμιου κύπελου Quidditch μια σαφής αναφορά φυσικά της Rolling και στο ε, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου τελείωσε και αυτό έτσι ε, και υποτίθεται έχουμε το κύπελο Quidditch ε, στον κόσμο των μάγων και όταν λέμε στρατός του Dumbledore νοούμε αυτούς του. Ε, Μαθητέ τότε ο, της Μυρικής Σχολής Χόγκορτς ε, που είχαν αντισταθεί στον κακό μάγο Βόλτεμον. Εννοείται δηλαδή, ο, σαν να λέμε αλλιώς, ο Χαρι Πότερ και η εκτεταμένη, να το πω έτσι, ε, παρέα του και του παρακολουθεί ε, κάποια χρόνια μετά. Ε, νομίζω 30 χρόνια μετά το τέλος, υποτίθεται των ε, βιβλίων. Ε, Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε άνετα να το διαβάσετε, έτσι, είτε και στο, στο λόγιο της ε, Αλίκης, είτε και στο πρωτότυπο, υπάρχει σύνδεσμος για να το ε, διαβάζετε στο πρωτότυπο έτσι ε, και ε, όσοι ενδιαφέρεστε με πάση περιπτώσει ε, καλό είναι μάλλον όσοι γνωρίζετε όσοι είστε fan του δεν περιμένετε μένα να σας το πω έτσι το έχετε ήδη διαβάσει το έχετε καλύψει και είναι, είναι και αυτό πλέον μέρο μέρος της ε, συλλογής σας οι υπόλοιποι που απλώς ακούτε το Χαρυπότερ ρίξτε μια ματιά, δεν χάνετε τίποτα μπορεί και να σας ε, ε, μπορεί και να σα αρέσει, έτσι, είναι ένα, ένα ευχάριστο θα έλεγα, εγώ αναγνώσμα, έτσι να σκέτεις λίγο ε, παρέα όπως είπαμε στο μπαλκόνι λοιπόν αυτό λοιπόν όσον αφορά τι εξελίξει στον κόσμο του Χαριπότερ ε, και που Χαριπότερ παιδικά βιλία λοιπόν θα μου επιτρέψετε το επόμενο τραγουδί να το αφιερώσω στην Ευελίνα με την ευχή να είναι πάντοτε χαμογελαστή και χαρούμενη Κι στη σύδραστα τα και το σπέτσον, μα σου μπροστά μου ένα αδελφό κορίτσον. Μωρέ του λέω που το μεσοφορεί Έτσι γιμούνι πα να βρει τα γορίσου. Χάιτε μωρό που ανέβη και κινησα Μνι φορές τουου σουραάους γυρίσαμέ αά δε μορό πν έβα και κυρίσαμε βενται φορές τουου σουραάους εγυρίσαμέ; Εγώ δεν έχω αποκρίνεται ποκρίνεται. Βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουθιά στα κύματα και χάνεται. Ξανά ανεβαίνει τη βάρκα, πιάνεται. <Καλή> Χάιδε μωρό, μα μένει και κινητά με <Φέμπνε> φορέ. Αι, τε, μορό, μάμε, μα, και κυριάσαμε. Πεντε, φορές κουσούρα, γυρίσαμε. Μόρε με σκύβο για να δω. Και ένα φίλο μου δίνει το παλιό πεδίο. Σαλεμόνια τα στήθη του μυρίζουνε. και όλα τα μπλε μάτια του γυαλίζουνε. Χάιδεμορό, μα νεύα κι πνδι φορές του σουραάους γυγιίσαδε χά δε μορό μα λέβα και κύνησμε λένται φορές του σούρα λυγιριησαβέ Και ποιο δεν γνωρίζει το τραγούδι αυτό, εδώ με τη φορή Λιολάρη, έτσι αυτός, Οδυσσέλη, έτσι, την φερή του Μιχαήλ Βιολάρη, τον Δελφίνο Κόρτσο. Και αυτό, σε στίχο του, ο Δεσελίδη, την απίθανη περίπτωση που κάποιο το αγνοούσε. Είπα προηγουμένω για τον κόσμο του Χαριπότερα και όσοι μπήτε στο ιστολόγιο τη φίλη μα τη Αλίκη για να δείτε την ιστορία, θα δείτε και μια, μια, μια ακόμα ανάρτηση, μια... Πρόσφατη ανάρτηση σχετικά με ένα άλλο βιβλίο ε, το οποίο έχει ακουστεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Το βιβλίο Το Λάθος Αστέρι του John Green ε, και θίγει ένα μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Η Ελίκη ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι θλιβερό το πω έτσι. Έτσι, πραγματεύεται. Ε, ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο, δεν είναι μεγάλο, είναι ένα μικρό ε, φύγει κάτι πολύ σημαντικό η αλήκη. Ε, το θέμα ότι ο συγγραφέας, κατά την προσωπική της άποψη, ε, προσπαθεί να εκβιάσει τη συγκίνηση και το δάκρυ, να το πω έτσι. Ε, και ο τρόπος που το κάνει είναι στηρίζει την επιχειρηματολογία της η, η Αλίκη μέσα στο, στο ιστολόγιό και ε, όσοι δεν έχετε σκοπό να το διαβάσετε ή το έχετε διαβάσει και θέλετε να αν σας άρεσε δεν σα άρεσε ε, καλό είναι να μπείτε να δείτε και την επιχειρηματολογία της την οποία τη βρίσκω πολύ λογική δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο δεν ξέρω αν θα το εντάξω σε αυτά που θέλω που έχω σκοπό να διαβάσω αλλά το θέμα είναι ότι ένα πολύ σο... ε, σημαντικό θέμα, ε, πόσο καλό είναι είναι βλίο, που ο συγγραφέας ε, πιάνει ένα τέτοιο τόσο σοβαρό για τόσο κόσμο ε, θέμα, ένα τραγικό για πολλές οικογένειε θέμα και προσπαθεί να εκβιάσει κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά το εκβιάσει, να εκβιάσει τη συγκίνησή μας, το δάκρυ μας ε, και να δημιουργήσει έτσι την επιτυχία αυτού του βιβλίου. Ε, στέκεται, φύγει πολλά πράγματα ε, του πώς είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο ε, η αιλίκηση του ιστολόγιου της. Εγώ να το πω από την πλευρά ενός άλλου είδου, όχι της τραγωδίας σε εισαγωγικά, όπως έχουμε εδώ του Green. Ε, από την πλευρά της κομμωδίας που είναι πιο οικείο έχετε δει πολλές φορές ε, βλέπουμε ή διαβάζουμε ένα κωμικό υποτέστη βιβλίο και το οποίο ε, το χαρακτηρίζουμε ως ε, λαϊκά ως ξενέρωτο. Δηλαδή τι εννοούμε, προσπαθεί αυτός που να μας κάνει ε, ή ο συγγραφέας ή και γενικά ο καλλιτέχνης να μας κάνει να γελάσουμε ε, υποχρεωτικά με το ζόρι. Ε, πως βάζουν σε κάποιες ειδικά ε, ξένες ε, αμερικανίκες κατά κύριο λόγο πως ε, ε, βάζουν οικογραφή mm. με ένα γέλιο, εκεί που υποδιδεύεται ότι κάποιος λέει κάποιος αστείο και πολλές φορές δεν είναι επιτυχημένα και κοιταζόμαστε απλώς οι θεατές με τα γέλια που πέφτουν έτσι. το γέλιο ε, είναι επιτυχημένο ή πρέπει να βγαίνει και το ίδιο και, και συμφωνώ απόλυτα με την Αλίκη και το δύο πρέπει να συμβαίνει και για το δάκρυ δεν είναι ανάγκη να τον βομβαρδίζεις στον άλλον με, ε, για να τον θέσει τη δύσκολη θέση ότι πρέπει να στενοχωρηθεί πρέπει να συμπάσχει αυτό πρέπει να προκύπτει αβίαστα μέσα από το βιβλίο όταν χρησιμοποιούμε τη, τις γνωστές πώς θα το πω έτσι, εκφράσεις των ε, δελτίων ειδήσεων ή όταν ε, συνέχεια ε, υπενθυμίζουμε στον άλλον ότι εδώ γελάμε, εδώ γελάμε, εδώ εδώ με ένα τέτοιο τρόπο ή εδώ κλαίμε, εδώ κλαίμε, εδώ κλαίμε ε, κάπου ε, δεν τα καταφέρνουμε είναι δείγμα ότι δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά ε, είπαμε πρέπει να είναι επιτίδευτα αυτά πρέπει να έρχονται μόνο τους και το γυάλιο και το, το δάκρυ ε, δεν μπορείς να επιβάλλεις ε, σε κάποιον τα συναισθήματα που θα νιώσει και εδώ είναι η τέχνη της γραφής ε, αν θέλετε ακόμα περισσότερο ε, σε σχέση με τα εδώ είναι που θα φανεί η τέχνη ε, του συγγραφέα όταν θα καταφέρει να μεταφέρει στον αναγνώστη αυτά τα οποία θέλει αβίαστα Δηλαδή φανταστείτε ε, κάποιος να σου είχες επανεθέσει παιδιά εδώ πρέπει να κλέψει εδώ εδώ πρέπει να διψάσεις ο ήρωος διψάει εδώ πέρα υπόψη μην το ξεχάσεις εδώ πρέπει να στάθει. φαντάζεστε τι βιβλίο θα ήταν αυτό ε, αυτό δίγουμε βέβαια δεν το κάνουν έτσι σε εγγραφής mm. αλλά όταν βιβλίο δεν είναι ε, γραμμένο με τέχνη θα το πω έτσι ή όταν βιβλίο είναι απλώς ε, γραμμένο για συγκεκριμένο ε, λόγου έτσι, όταν θέλει απλώ ε, να πιάσει ένα τέτοιο θέμα που είναι εύκολο σε εισαγωγικά εύκολο, εύκολο να φέρει το δάκρυ και το παρακάνει ε, κάπου λίγο το αποτέλεσμα αρχίζει και φαίνεται φτιαχτό και σε αυτό πατρέψτε μου να πω επειδή έχω διαβάσει πιστεύω ότι έχω διαβάσει αρκετά βιβλία, έχω μια ευαισία καταβαίνω απόλυτα ε, τι θέλει να πει η b 7x 03 c και 03 b 1x 03 c 4x 03 b 7x 03 b 5x 03 b 1x 03 c 4x 03 έτσι, το οποίο μπορεί να μα ε, να συγκινηθούμε ή αντίστοιχο μπορεί να μα κάνουν να γελάσουμε χωρίς να μας το επιβάλει με το ζόριο συγγραφές δηλαδή είναι σαν σου λέει κάποιο και να δεις ε, θα σε δύρω γιατί εδώ πρέπει να κλάψεις το φαντάζεστε έτσι. να έρθει ένα κωμικός ας πούμε δηλαδή σε, ένα, σε, ένα, σε ένα άλλο είδος και να σε ε, αρχίσει τα χαστούκια γιατί και να δεις, ε, εδώ πρέπει να κλάψεις δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα θέατρο, σε ένα τραγικό έργο. Εδώ κλέτε παιδιά, αν δεν κλάψτε, δεν συνεχίζει το έργο. Έτσι, προφανώς, αντιλαμβάνεστε, το ίδιο μπορεί να καλύστε να ισχύει και σε ένα βιβλίο. Αλλά αν το καλύπτουμε με τις λέξεις, πολλές φορές οι λέξεις και πώς τις χρησιμοποιούμε, έτσι, ε, λένε πάρα πάρα πολλά να συνεχίσουμε όμως με ένα ακόμα κομμάτι. Ο Λίτης, το από το, το, πλούσιο, το υπερπλούσιο το έργο του έχει ασχοληθεί και με μεταφράσεις και εδώ πέρα ε, βρήκα μεταφρασμένη ποιήση της ε, Σαπφούς έτσι, και οι οποίοι είναι μεταφρασμένοι και μελοποιημένοι ε, είναι σε μετάφραση εδώ δισελίτη να πιστεύω είναι πολύ ωραίο αποτέλεσμα ε, ας ακούσουμε και αυτό το κομμάτι. Thank you. Την έκπαυλη Σελήνη το φωτεινό του πρόσωπο. Ο συμκάπνίμέ ό Βρίσκονται στην εκπαγλή σελήνη. Το φωτεινό του πρόσωπο κρύβουν κάθε φορά που εκείνη. Μόνο γιορμή καταλαβαίνει. Ας μην μοκαπνίζεις μενι, ας μην μοκαπνίζεις Πμοκά απνισμεέ πίση ός αστραγες ρροβρίσκοδε ν κου εγληλίνη είναι πεις σα πούς με τα φροωσε δεσε αλή της ρμνή λαθερ έρβνττα κ και νικο ξιδάκης, ε, Το μίζω τήτανε άρρι στο το αποτελεσμα. Ε, είδαμε λοιπόν, κάναμε μία βόλτα στα φιλικά μας, στις στι μας, μα σελίδε, σε κάποιες τουλάχιστον από αυτέ. Προτείναμε κάποια θέματα. Είπαμε, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση το γενικά στο διαδίκτυο το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε δεν. Ε, η εποχή δεν προσφέρεται τουλάχιστον στη χώρα μας ε, και τόσο πολύ βέβαια ε, εντάξει θα μου πείτε τώρα με τις τόσο φορείτε σύσκευές που κυκλοφορούν ε, παντού στις καφετέρειες βλέπουμε ε, ο κόσμος ασχολείται αλλά Εντάξει σαφώς είναι πιο δύσκολο να παρακολουθήσεις κάποιο α, τα θέματα του βιβλίου και της ανάγνωσης από μια φορητή συσκευή. Θέλουν μια άλλη προσοχή και η φύση και του μέσου τα εκτεταμένα κείμενα δεν προσφέρονται για φορητέ συσκευέ. Ε, εδώ πέρα ε, πρέπει φρονά να πω και κάτι άλλο. Ε, σήμερα, ε, 20 Ιουλίου, είναι και μία άσχημη επέτειος. Είναι η επέτειος της εισβολής στην Κύπρο των ε, στρατιωτικών δυνάμεων της τουρκικής δημοκρατίας και με τις συνέπειες που όλοι ξέρουμε και μέχρι σήμερα ε, δεν έχει καταφέρει αυτή η χώρα να βρει το δρόμο της προς μια ειρηνική ε, διευθέτηση. Ε, και εγώ το μόνο που έχω να πω και εύχομαι είναι ε, κάποια στιγμή να ειρηνεύσει ε, η χώρα. Ε, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Θα να μπω στην πολιτική ε, διάσταση του θέματος, τα πόστα γιατί... Ε, Ίσως είναι νωρίς, ίσως είναι αργά. Η ιστορία ακόμα γράφεται γι' αυτό, ίσως δεν έχουμε την απαραίτητη απόσταση. από το 1974 ε, μέχρι σήμερα έχουν περάσει, όπως ξέρετε, 40 χρόνια. Ε, είναι μια απόσταση ικανοποιητική, γιατί 40 χρόνια, για να γράψουμε ιστορία. Δεν ξέρω. Ίσως και να είναι, ίσω και να μην είναι. Εν πάση περιπτώσει, ε, εδώ ακόμα συζητάμε και έρχονται στο φως πολλά πράγματα για τον, ε, όπως θα πούμε, στην επόμενη θαν που θα είναι στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμα ε, υπάρχουν διαφωνίες, ε, μέλλον με, διαφορετικές ερμηνείες για πολλά πράγματα τις 100 χρόνια μετά και υπάρχουν και νέα στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία που δεν έχουν έρθει ακόμα ε, στο φως. 100 χρόνια μετά, μόνος το αντιλαμβάνεστε, για κάτι που ακόμα εξελίσσεται, να το πω έτσι, κάτι που ακόμα δεν έχει περάσει στην ε, ιστορική μνήμη, είναι ακόμα ζωντανό, είναι απτό, είναι μπροστά μας, είναι ίσω λίγο δύσκολο να σταθούμε ε, και να γράψουμε ε, την ιστορία, τουλάχιστον με ένα ε, ψυχραιμό και αντικειμενικό τρόπο. Ε, Νομίζω ότι και ο τόνος του απόμονου τραγωδιού ε, ταιριάζει κατά κάποιο τρόπο με την, με την θλιβερή ε, όπως και κάθε πολεμική επέδειος θλιβερή μόνο μπορεί να είναι αυτή. Και αργά στον άνεμο, τρίζοντα, εγείρησαν πάλι με το στίχο μπροστά. Φοβερά των βράχων, τα αγάματα. Μήκη Θοδράκη, σε πίεση του Ισελίτ, μέσα στο σχήμα του ουρανού, ερμήνευσε. Η μηνύα πιστεύω με φωνή του είναι από την ε, ιστορική, αν θέλετε, ε, συναυλία του νεοζωντανικού κράφηση, συναυλία του 1988 ε, στο Ηρόδιο. Ε, θα σα πω μετά, θα σα πει λίγα πράγματα ε, γι' αυτό, γιατί έχει για μένα μια ιδιαίτερη ε, σημασία. Λοιπόν, ε, τι λέγαμε, από όπου ε, κάναμε την αναφορά μας ε, αυτή τη θλιβερή ε, επέτειο, να ε, συνεχίσουμε λίγο ε, σιγά σιγά για στη θετική μεθοδολογία μας. Λοιπόν, ε, το Adi Emphysbit, το νέο συσταγικό της εβδομάδας που μας πέρασε στο χώρο του βιβλίου, όχι απαιρέτερα του βιβλικού βιβλίου, στον εκδοτικό χώρο, ήταν η νέα υπηρεσία που έτοιμάζει, που έστησε το ε, Amazon στο γνωστό ε, βιβλιοπολείο, πρώην βιβλιοπολείο έτσι από εκεί ξεκίνησε το Amazon αλλά επεκτάθηκε σε πολύ κατάστημα θα λέγαμε πραγματικά ότι κυκλοφορεί ότι ό,τι σχεδόν υπάρχει μπορείς να το βρεις ε, σε αυτό αλλά τα βιβλία παραμένουν πράγματι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του Amazon το Amazon μην ξεχνάμε είναι και πρώτο του τους πρωτοπόρους, έτσι, στα ηλεκτρονικά βιλία, στην ηλεκτρονική αναγνώση και έχει τη δική του πλατφόρμα, να το πω έτσι, ναι, τη δική του οικογένεια συσκευών και πλατφόρμα, τα ε, γνωστά Kindle, ε, τα οποία, εντάξει, ε, τα έχουμε πει καλές φορές όταν συζητήσαμε στην εκπομπή στα εκπομπή για ηλεκτρονικούς αναγνώστες είχαμε μιλήσει φυσικά και για τα ε, Kindle και φυσικά υπάρχει πάντοτε επιλογή στο, ε, στο Amazon να αγοράσετε την ηλεκτρονική ε, έκδοση ενός βιβλίου. Εδώ βέβαια θα μπούμε ε, στο θέμα αν ε, είναι καλύτερη ή όχι ηλεκτρονική ανάγνωση αυτά τα συζητήσαμε σε άλλη εκπομπή. Το καινούριο όμως που ε, έστησε το Amazon και προκάλεσε αίσθηση ε, στα ειδησιογραφικά και σε όλα τον κόσμο που ασχολείται με το βιβλίο και από ό,τι ξέρω και οι δικοί μας ε, συγγραφείς ε, σύνομαι, και οι δικοί μας εκδοτικοί έχουν ε, ε, ε, αρχίσει να ε, ενδιαφέρονται να δουν τι γίνεται, πώς θα γίνει είναι μια υπηρεσία συνδρομητική. Με την ονομασία Kindle Unlimited Kindle απεριόριστο δηλαδή Είναι μια συνδρομητική υπηρεσία Προς το παρόν φυσικά ξεκίνησε στην Αμερική ε, Θα επεκταθεί υποθέτω και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη χώρα μας μην με ρωτάτε αν και πότε ε, θα έρθει Δεν γνωρίζω Βέβαια και για άλλες υπηρεσίες του Amazon Είδαμε στη χώρα μας πριν από καιρό ξεκίνησαν και ε, όπως mm. Google Α πούμε, έχει ξεκινήσει τα βιβλία εδώ και πολύ καιρό. Μετά έρθει και η μουσική το Google Music, και μετά έρθαν και οι ταινίε τη Google. Πολύ πιθανό και η Amazon κάποια στιγμή. Και το πολύ να έρθει αυτή η υπηρεσία στη χώρα μα. Προ το παρόν ε, είναι για την ε, Αμερική ε, και ενδεχομένω το φθινόπωρο το δούμε και σε κάποιες ε, όχι όλε μεγάλε ευρωπαϊκέ ε, χώρε. Ε, και τι είναι αυτή η υπηρεσία. Στην ουσία ε, είναι μια συνδρομητική υπηρεσία. Στην συνδρομή. Ε, δολάρια ε, το, το μήνα. Εντάξει, αν έρθει... Δεστυχώς έχουμε μια κακή συνήθεια περισσότερη ε, ε, ηλεκτρονικά, βιβλιοπολία κλπ. Έχουμε μια περίεργηση 1 ευρώ δολαρίου στο ένα προ ένα. Ενώ κανένα θα λέγαμε 8,5... Ότι κοστίζει 8,5 ευρώ. Ε, πολύ φοβόμαι ότι όταν έρθει... Ε, αν και όταν και εμάς πάλι θα κάνει ε, 10 ευρώ όχι 10 δολάρια. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό, ότι οι στιμολογικές πολιτικές δεν είμαι εγώ αρμόδιος ας το δούνε αυτοί που είναι αρμόδιοι για το πώς στιμολογείται το καθετή και να μας ε, εξηγήσουν και εμάς τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει ε, η συνδρομητική αυτή η υπηρεσία ε, έχει, ε, λοιπόν, πληρώνει την ουσία της συνδρομής την πληρώνει μία μηνιαία συνδρομή και έχεις πρόσβαση στο, ε, στου τίτλους του ε, Amazon. Προς το, παρόν, προς το παρόν, διαθέτει πάρα πολλού βέβαια τίτλου, αλλά όχι από του ε, μεγάλους, από τους πολύ μεγάλους εκδοτικούς οίκους της, ε, των Ηνωμένων Πολιτιών. έχει συγγραφείς που κάνουν έκδοση εκδο... έχει και, ε, ε, και αρκετούς συγκοδοτικούς σιγούς, όχι τους πολύ μεγάλους. Ξέχναμε ότι η Amazon έχει κάποιες δικαστικές ε, περιπέτειες, διαφωνίες με τους συγκοδοτικούς σιγούς. Ε, Παση περιπτώσει δεν μας ε, ενδιαφέρουν τόσο εμάς. Ε, εμάς μας ενδιαφέρει ότι στην ουσία θα είναι... Ε, ε, γίνεται ε, ε, μια συνδρομή, δηλαδή είναι σαν να είσαι σε μια βιβλιοθήκη και ε, με αυτά τα χρήματα όσο βιβλία θες ε, διαβάζεις ε, ε, κάθε, κάθε μήνα. Βέβαια ε, δεν το έχουμε δει ακόμα στη λειτουργία αλλά συνήθω οι συνδρομητικέ υπηρεσίες κάπω έτσι είναι ε, αυτό το μοντέλο. Ε, εδώ πέρα. Ε, βέβαια υπάρχουν και άλλε τέτοιε συνδρομητικέ υπηρεσίε, έτσι. Μια πολύ γνωστή, α πούμε, που τη χρησιμοποιούν διάφοροι, κυρίω για, ε, για συγγνώμη, επιστημονικά κείμενα, που ό,τι ξέρουν το Script Πάλι είσαι συνδρομητή και σου παρουσιάζει κάποια κείμενα, πάλι κυρίω ε, περιορισμένα εκτό Αμερική, εκτό ΗΠΑ, συγγνώμη, περισσότερα στην, ε, ε, φυσικά στι ΗΠΑ. Ε, δεν ξέρω αν θα περπατήσει. Ε, το καλό με το Kindle Unlimited είναι ότι έχει το Amazon από πίσω που σημαίνει ότι σαν υλικό που θα έχει θα είναι αρκετά ε, πλούσιο. Ε, πάντως ε, και για την Ελλάδα από ό,τι σαφώς θα υπάρξει ενδιαφέρον από εκδότε και από συγγραφείς που θέλουν να εκδοθούν ε, ε, τη σήμερα ημέρα μπορεί εύκολα ο καθένας να εύκολα σχετικά είναι όλα, έτσι, μπορεί να ανεβάσει γραπτά του κείμενα στο διαδίκτυο για να, τα, για να έχουν πρόσβαση πολλοί κόσμος, αν θέλει να τα έχει σε μορφή βιβλίου και να τα πουλήσει, υπάρχουν πάρα πλέον ασκετές πλατφόρμες για να το κάνει. αυτό yeah. εκτός είναι, είναι πολύ σαφώς πιο προσεδί ε, τη σήμερα νομόρη, ε, ημέρα, από ό,τι παλιότερα. είναι μεγάλο νόη είναι κάτι που έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που υπήρχε μέχρι σήμερα τη σχέση πολλών ανθρώπων με το βιβλίο. Δηλαδή δεν θα αγοράζει με μονομενά βιβλία. Στην ουσία με αυτό το μοντέλο που προκρίνει το Amazon θα πληρώνει μια συνδρομή και ό,τι βιβλίο θα είναι διαδιαθέσιμο από τον εκδοτικό από τους εκδοτικούς οίκους που θα συμμετέχουν στο εγχείρημα και θα έχω συμφωνεί με το, με το Amazon, θα έχει πρόσβαση. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και θα πούμε κάποια ακόμα πράγματα πάνω σε αυτό. Κιλά του πελάπου τα τελόνια, με στα σκόλινά τα φύκια, με στα πράσινα χαλίδια, το βουνε και βγαίνει. Πρίνο ήλιο σατήρι, το μαγέβουν και βγαίνει, το θαλασσινο φίλη.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 Τα χίλια χρόνια και λάιδευουν αλλιώ τα Ιδόνια. Δεν γελάνε, μην πεπλένε. Μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγαπηόνια. Μα έχει τύχη, να έχει τύχη. χρονιά να σου πετύχει. Όχι στήχη να έχει στήχη και χρονιά να σου πετύχει Το θαλά, θαλάσσιο τριφύλι τριφύλλι θα βρει, θα βρει να μου το στείλει ποιο θα βρει, θα βρει να μου το στείλει Το θαλά, θαλάσσιο τριφύλι Οτι ερμίωσε εδώ, πολύ γνωστό το θαλασσινό τριφύλιο του Βησελίτη. Να και το μέρο μα Άρκτος που μα ε, ακούει. Παρέλειψα να πω προηγουμένω ότι για αυτή την του, την υπηρεσία που ετοιμάζει. Το, την, την ετοίμασε και την λανσάρει το, το, το ε, Amazon το Kindle Unlimited ε, θα βρείτε όσες πληροφορίες ε, θέλετε αναλυτικότητα στο site ηλεκτρονικός ε, αναγνώστης έτσι το οποίο είναι από τα πρώτο πόρα site του, στο χώρο της ηλεκτρονικής ανάγνωσης ε, για την Ελλάδα και από τη διάβαση και στις ενημερώσεις που βγάζει ο φίλος μας ο Μιχάλης Καλαμαράς στο ηλεκτρονικό αναγνώστη ε, ε, ήδη στη, υπάρχει και ένα άρθρο στη Λύφο, λαίφο, ξέρω προφέρεται, όπου κάποιοι εκδότες ε, ε, καταθέτουν την ε, άποψή τους ε, για το νέο αυτό μέσο, να το πω. Έχουμε από τι εκδόσει Ήκαρος, ε, από τι εκδόσει ε, Καστανιώτε και φυσικά και ο ίδιο ο Μιχάλης Καλαμαράς, αυτό είναι ο ελεκτρινός αναγνώστη. Σίγουρα ε, αλλάζει, αλλάζει το, το μοντέλο. Το ερώτημα είναι, υπάρχει η πρακτική πλευρά του ζήτηματο ή απλή. Ε, όντως, ένα βιβλιο, τις περισσότερες φορές ένα βιβλίο το διαβάζουμε αν δεν είναι κάτι το οποίο ε, θέλουμε να το κρατήσουμε στη συλλογή μας ή θέλουμε να το έχουμε κάποια ειδική έκδοση. Μία φορά θα το διαβάσουμε. Άντε μία δεύτερη... Ε, αν είμαστε οικογένεια, ας πούμε, διαβαστεί δύο φορές και μετά θα μείνει στο ράφι της βιβλιοθήκης. Αυτό είπαμε κυρίως στην Ελλάδα που ε, διαβάζω, σημαίνει αγοράζω και διαβάζω ή μου χαρίζουν και διαβάζω. Ε, στο εξωτερικό το μοντέλο είναι λίγο διαφορετικό, είναι δανείζομαι από τη βιβλιοθήκη ε, και το διαβάζω. Τουλάχιστον τα περισσότερα βιβλία και κάποια λιγότερα ε, που δεν τα έχουν ή τα θέλω άμεσα, ε, τα αγοράζω. Ε, τα πιο βιβλία ή περισσότεροι ε, τα διαβάζουν μέσω βιβλιοθηκών. Ε, επομένως είναι λίγο διαφορετικό το μοντέλο. Πάση περιπτώσει, σου λέει γιατί, έστω και σε μορφή, γιατί να αγοράσεις, να πληρώσεις full price, πλήρη τιμή, για κάτι το οποίο θα το ξεπείσεις μία, αντί φορέ. Και τέλος, θα σου μείνει ένα αρχείο και να κάθεται. Γιατί με πληρώνει πληρώνεις μια συνδρομή και να έχεις άμεση πρόσβαση σε ό,τι κυκλοφορήσει. Τώρα εδώ είναι το, κατά την προσωπική μου πάντα έτσι. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό το ό,τι κυκλοφορήσει, τι θα είναι. Δηλαδή θα περιλαμβάνει συμφωνία για του ε, αναγνώστε. Ε, Σαφώ την αρχή, έτσι. Εγώ να κάνω το σύγχρονο δύο βόλους, όπως στην αρχή για να διαφημαστεί για να περπατήσει υπηρεσία θα, αυτά τα 10 δολάρια έτσι 10 ευρώ ξέρω εγώ να έρθεις στην Ευρώπη και σου εξαφαλίζουν να το πω λαϊκά της πανάγια στα μάτια ε, τις πιο καινούργιες κυκλοφορία, τα καλύτερα, τα πιο βιβλία ε, σίγουρα, μέχρι να πιάσει μετά τι θα γίνει, ε, θα έχεις Ποια είναι η όρη για τον συνδρομητή, θα έχει πρόσβαση σε ό,τι κυκλοφορήσει ηλεκτρονική μορφή του Amazon, σε ό,τι συμφωνήσει το Amazon με τους εκδοτικού οίκου, σε ό,τι θέλει το Amazon, σε δεν πιθανή όρη μετέπειτα. Ε, ακόμα και στην αρχή δεν το είδαμε ακόμα, αλλά έστω εμένα το μετέπειτα όταν θα καθιερωθεί πίσω. για τον αγνώστη τελικά μήπω θα φτάσει. Να πληρώνεις ε, 10 ευρώ, 10 δολάρια το μήνα θα μου πείτε είναι μεγάλο το πόσο εντάξει δεν είναι τόσο, μην το βλέπουμε μέσα σε μεγάλο το ποσό. είναι 10 δολάρια, μπορεί να είναι 15, είναι 20 δεν είναι και το άμεσα το θέμα, το θέμα είναι ε, θα σου έχει βιβλία τα οποία θα θες να τα ή θα δεις 10 δολάρια και θα ψάξει να βρει αν υπάρχει ένα βιβλίο ε, το οποίο σου λέει να κοίτανε σου Τίτλος το μήνα, ε, βρες κάτι να διαβάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώ αυτό το, το κριτηρίο μας, γιατί όμως μα το πάμε έτσι, ε, πάμε και σε ένα, τουλάχιστον όσο έχετε πρόσβαση, πάμε σε ένα παλαιοβιλιοπο, παλαιοβιλιοπολείο. Ε, Τότες χιλιάδες τίτλοι υπάρχουν, δίνει ένα ευρώ, δύο ευρώ, πόσο έχουν στα παλαιοβιλιοπολείο, μπορεί και ακριβότερα έτσι, και βρίσκει ότι θες, πας και δανείζεσαι. Ε, ε, δεν είναι... Ε, ακριβώ έτσι και το ξέρουν καλά και όσοι ιδανίζονται από βιβλιοθήκες δεν είναι πάντοτε ε, δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που θα μα ενδιέφερε σε μια περίοδο, για τον αυθοβήτα λόγο έτσι δεν το εξετάζω, αν καλώς ή κακώς που μας ενδιέφερε να το διαβάσουμε, δεν είναι εύκολο να το, να το βρούμε και εδώ είναι το θέμα θα έχει βιβλία που θα θέλουμε να διαβάσουμε ή θα σου λέει ναι και να δεις, ε, σου έχω πρόσβαση αυτό το μήνα βγήκαν σε 200 ε, καινούργια βιβλία και να αυτό το καλό βιβλίο που, που τώρα βγήκε και ε, γι' αυτό μιλάει. Όλο ο κόσμο ε, δεν έχω συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο και γι' αυτό δεν θα σου το δώσω. Θα σου το δώσω ε, αργότερα ή δεν θα σου το δώσω καθόλου. Θα πρέπει να το, να το αγοράσει ή δεν έχω συμφωνία. Ε, Πώ θα καλυφθεί α πούμε έτσι ε, και ποιο θα κρίνει πιο βιβλίο ε, πρέπει γι αυτά πιστεύω να είναι ξεκάθαρα από την αρχή. Ποια βιβλία θα μπουνε, ποια βιβλία δεν θα μπουνε, πρέπει και ο συνδρομητής να γι' δικαίωμα να ξέρει τι ε, θα παίρνει με αυτά τα χρήματα. Γιατί πολύ εύκολο όπως σας είπα, μόνο μερός το Amazon μπορεί να δίνει στην αρχή καλά βιβλία και μετά από ένα χρόνο να αρχίσει να δίνει βιβλία που δεν τα θέλει κανένας. Έτσι. Κάπως πρέπει ε, Λυπάμαι που πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αλλά πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να τον κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι... Στο επόμενο τραγουδάκι... Τραγουδάρες, αυτές τις τολίτες, συγγνώμη για το υποκουριστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, πάμε στο επόμενο για σήμερα. Τα βουγευτά παιδιά μέσα από του ουρανού περνά. Κάποτε λίγο σταματά στο φτωχό μου και χτυπά. Γεια σα, τι κάνετε καλά, καλά πώ είναι τα παιδιά. Τι να σα πω, Αγίψιλα τα ακρόατα για ζημιά. Γι' αυτό πικρένες σε Δεν μου τα στέλνει φεύγαν. Ευχαριστώ μ'ανε πολλά. Α σου τη φάνε Δώσε μου κάτι πιο μικρή ήμα για την αστραφτερή. Πάρει την λοιπόν και έχει το νου. Πόλο τα σε ο άντρα του Ήπε, και πριν βγάλω. Yeah. yeah. Τα η Μαργαρίτα Ζορμπαλά που ερμηνεύσε τη Μάγια πάντοτε σε στίχους χούσπιση του Οδυσσέα Λίτη. Παμε, ο, ο Η μουσική επένδυση της σημερινικής εκπομπής ήταν αφιερωμένη στη στον Οδυσσέα ηλίτη δεν είναι να το πω έτσι από την Οδυσσέα ηλίτη ε, φυσικά υπάρχουν στο τέλος εκπομπής υπάρχουν πάρα πολλά κόμμα του ηλίτη που θα μπορούσαμε να παίξουμε όσα προλάβαμε ε, τα παίξαμε στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι η Τζένι θα μα κρατήσει συντροφιά με νότες. Ο Λουκά έρχεται στι 9 με τα CD, βινίλια και τι μονιτότε ταινίε του. Και στι 10 ο Δημήτρη με τι μουσικέ του διαδρομέ. Ε, δεν έχω δει κάποιο ε, από τα παιδιά να έχει δηλώσει απουσία. Ε, βλέπω η Τζένι δεν έχει ενεγερθεί ακόμη. Μόνο θα συνεχίσουμε εμεί λίγο ε, ακόμη. Α, άλλωστε έχουμε και χρόνο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, Επαλείψα να σου πω γιατί είπα και το αξιονιστή. Ε, που ακούσαμε προηγουμένως το νέο σχήμα του ήταν το μεγάλο έργο του Ουδησσελίτη, ε, το αξιονιστή. Ε, πιστεύω οι περισσότεροι σαν όνομα το γνωρίζετε. Είναι ένα μεγάλο έργο, ποιητικό έργο, το οποίο είναι ακόμα πιο γνωστό από τη μελοποίησή του σε μια εκπληκτική και πώς να το πω ε, σημαντικότατη, σημαδιακή αν θέλετε δουλειά για τα... την ελληνική τέχνη από το Μίκη Θεοδωράκη έχει μελοποιηθεί με έναν εξαιρετικό καταδεικνόμιμο τρόπο ένα τρόπο που αναδεικνύει το ποίημα και ταυτόχρονα το εντυπώνει στο, στο υποσυνείδητο και στο συνειδητό μας, το αντιπώνει μέσα μας με τον ωραίωτερο τρόπο. Δεν είναι πάρα πολύ η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, του μεγάλου μας συνθέτη, με την ποιήση του μεγάλου μας ε, ποιητή. Το αξιονιστή αυτό καθεαυτό σαν έργο μπορείτε να το βρείτε ε, και από ό,τι δει σαν τιμή είναι αρκετά είναι προσθετό ε, κυκλοφορεί από ό,τι έχω δει ε, τον τόπισα μόνο στις, ε, από τις εκδόσεις Ίκαρος ε, κυκλοφορεί το αξιονεστή του Οδυσσέα Ελίτη ε, δεν ξέρω και εμένα ε, έχω σας η πίεση δεν είναι το είδος μου δεν ασχολούμαι ίσως κακός έτσι, δεν ξέρω με την πίεση όμως κάποια στιγμή σίγουρα θα το το θα βρεθεί στη ε, όταν έχω μια ευχαίρεια θα το ε, βάλω και αυτό ε, στη βιβλιοθήκη μου έτσι πιστεύω είναι από τα έργα που πρέπει να υπάρχουν τις βιβλιοθήκες ε, να πω ότι το 88 λοιπόν ε, είπα ότι έχει μια ιδιαίτερη ε, σημασία για μένα, έπεσε πάνω στη μετάδοση της ERT τότε έτσι από το η Ρώδιο. δεν είχαμε και το 78 δεν είχαμε ακόμα πλαστών στην επαρχία, δεν είχαμε τα κανάλια δύο κανάλια είχαμε αντί τρία όποιος έπιανε και τρία λοιπόν και κάποια στιγμή έπεσα στην μετάδοση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη από το Ηρώδιο και το οποίο στα νέα μου τότε αρτιά ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, είναι υποβλητικό ε, έργο και δύο χρόνια μετά Φίδι στην Αθήνα ήταν ένα από τα ε, πρώτα ε, CD, ε, να σου πω ήταν το πρώτο CD ε, που αγόρασα ε, και φυσικά τότε και τα CD player τότε είχαν ε, κάνει την εμφάνιση του. είχαν ξεκινήσει να διαδίδονται όλοι ήταν από τα πρώτα ε, το το πρώτο, ίσω αν θυμάμαι καλά, συντυπωγόρασα εγώ ίδιο και έκτοτε το πάντεμε με συντροφεύει κατά κάποιο τρόπο το ε, με έχει ακολουθήσει όπου και αν πάει. Ε, να καλυσπρίσω και τη χλόη, αν διαβάζω σωστά την ακροτηριά μας, μόλις είστε, μας είπε και αυτή τις καλησπέρες στο, ε, στο chat ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, από αυτό το έργο, το «Αξιονιστή» κλείνει με ένα εκπληκτικό κομμάτι που θα βάλω να το, το λεγόμενο δοξαστικό ή αλλιώς αξιονιστή, που μνημονεύει, δίνει διάφορες ε, ε, να το πω έτσι ε, του κόσμου, Αν θέλετε ένα άλλο πως το βλέπω ο καθένα Του κόσμου, της Ελλάδος του Συμπυκνώνει ε, νοήματα ε, Πάρα πολλά ε, Δεν θέλω να το περιγράψω Θέλω να το ακούσετε Να προσέξετε ε, Όσο είναι του τους στίχους Να το, να το διαβάσετε ε, Είναι ένα κομμάτι Που του, πραγματικά η μουσική του επένδυσης το αναδεικνύει, είναι λίγο μεγάλο, έτσι, θα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει το κόπο να το ακούσετε όλο. Ε, να επενθυμίσω πριν ξεκινήσω το κομμάτι και πριν σας χαιρετήσω ότι τον επόμενο Κυριακή η εκπομπή μας θα είναι εξ αφιερωμένη σε ένα ιστορικό θέμα στον πρώτο παγκοσμίο πόλεμο, θα το συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξή του και ε, ότι η επόμενη εκπομπή θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι ε, και οι συνθήκες ε, η ώρα τη εκπομπή της θερμοκρασίας αλλά και η ανάγκη μα για λίγο ε, ε, πώς να το πω να κάνουμε κάτι ε, διαφορετικό έτσι, θα, η επόμενη εκπομπή τελευταία εξαιρετήωσα το του Ιουλίου είναι και η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα το δηλώσω όπω πρέπει και στο φόρμα για να το δει όλος ο κόσμο. Οι εκπομπέ τώρα θα αρχίσουν να ξαναμαζευτεί ο κόσμο και αυξηθούν λίγο και οι ακροάσει. Δεν μου αρέσει να κάνω εκπομπέ που ο κυρίω σκοπό του θα είναι η ηχογράφηση. Ε, Επομένω ε, πιστεύω κάποια στιγμή, αρχέ μέσα Σεπτεμβρίου, θα δούμε πότε θα ξαναμαζευτούμε όλοι. Φυσικά θα γίνει και. και να αρχή πάλι κανονικά το εξυκλήμπριες τώρα βέβαια καμία εκτεκτική με τραγουδάκια με τέτοια θα δούμε μπορεί και να την κάνουμε από μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση ε, καλή συνέχεια καλό απόγευμα Κυριακή σε εύχομαι καλή εβδομάδα και απολαύστε το σεπίηση Οδυσσέλη τη μελοποίηση Μίκη Θεοδωράκη είναι με τον, με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Κουγκουμτζή και την ε, και τους υπόλοιπους τελευταίς, δεν ξέρω όλου, είναι το τελευταίο κομμάτι από το Αξιονέστη. We yeah.